Ra ta las io mântorc în lumea mea, la a Ra ta ta ma las io mântorc în lume mea, lume mea era Ra ma Αυτό το απόθεμα έχουμε. Το λέει ο άδειο συμπληρώνει τον κύριο από την Κόρινθο Ένα συμπολίτη μα ο οποίο βρέθηκε μπροστά σε κάμερα και μιλούσε για τα οικονομικά. Δεν ήταν ο Τουρνάρα, γιατί και ο Τουλάρα κάτι τέτοια έλεγε ότι έχουμε αποθέματα. Άρα θα περάσουμε μια χαρά ότι και να γίνει. Θα φάμε τα έτοιμα για να μην υπάρχει πια να μην υπάρχουν ούτε αυτά στι επόμενε κρίσει, γιατί είναι δεδομένο ότι από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε έτσι με κρίσει. Έχουμε απόθεμα. Εμεί βάλαμε αυτό το απόθεμα γιατί η Ελλάδα αν κυβερνήσεων. Από όταν φτιάχτηκε ω κράτο, μπορεί και πάλι ο δεν έχουμε στοιχεία και βίντεο. Αλλά από όταν φτιάχτηκε ω κράτο υπάρχει ένα τέτοιο μεγάλο απόθεμα. Να ακούσουμε όμω το ακριβέ κείμενο για να ξέρουμε τι είπε ο συμπολίτη μα από την Κόρυθο. Ακρίβεια δεν υπάρχει. Ο κόσμο έχει ξεσαλώσει και λεφτά για ακόμα και, και περάει αρχοντικά. Έχει πάει στην Ευρωνα Δημοκρατία ο κόσμο. Ποιο δεν μπορεί να ζει. Άξονα το μερμίγι, ξέρει τι κάνει. Μα τροφή το καλοκαίρι για να φάει το χειμώνα. Έχουμε απόθεμα μανάρι μου. Α, τι σου είπα. Α στρώματα, που το πού το, το, το, το, το έχουμε. και αναφορά σε Πού υπάρχει το απόθεμα. Που υπάρχει, οι έχουν απόθεμα. Αρχάτε, δεν έχουν τίποτα. Και τα καταστήματα που κλείνουν εδώ, γύρω-γύρω. Γύρω. τα καταστήματα, τα τα μισά. έχει θα, θα πεθάνει. Έχουμε απόθεμα μανάρι μου Μαλακίας Όποιος έχει θα ζήσει, όποιος δεν θα παιδάνει Και καλός χριστιανός Και με αλληλεγγύη και με νιάξιμο για τον συνάνθρωπό του Ο φίλος μας εδώ από την Κόρινθο. Ο οποίο λέει ότι έχουμε απόθεμα, μανάρι μου. Εμεί βάλαμε τι ακριβώ απόθεμα. Αυτό συνόμουσε άλλο απόθεμα στα στρώματα. Δεν ήθελε να το πει το ρεπόρτερ. Να κλείσουν και κάποια μαγαζιά. Σιγά τι έγινε. Και όποιο έχει θα ζήσει, άλλοι θα πεθάνουν ε, μια χαρά ευτυχισμένο. Ωραίο, καθαρέ απόψει. κοφτές. το λέει καθαρά. Δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Συνέχισε μετά να πίνει τον καφέ του. άνετος ότι έχει επιτελέσει το ρόλο του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ω άνθρωπο. Πάνω απ' όλα είναι άνθρωπο που νοιάζεται. Όσοι έχουν, καλό, Όσοι δεν έχουν, βέβαια, το ίδιο ακριβώ λένε όλα τα κυβερνητικά στελέχη που βγαίνουν και κάτι διοικητέ τραπεζών, αλλά δεν το λένε με αυτόν τον τρόπο. Δεν λένε, α πούμε, τη λέξη μανάρι μου. Αλλά κάτω από τα λόγια του το καταλαβαίνει. Όποιο έχει θα ζήσει, οι άλλοι θα πεθάνετε. Κανονικά και με τον νόμο. Ο κύριο Κεφαλογιάννη, Μανώλη Κεφαλογιάννη, νέο τη Νέα Δημοκρατία, είπε κάτι άλλο που ανήκει στο απόθεμα που έχουμε μανάρια μου. Ε, τον ρώτησε ο Άκης Παυλόπουλος ο, για όλα αυτά που γίνονται εδώ βενζίνες, ακρίβειες, απόϊχος πολέμου και είχε έτοιμη την απάντηση Είναι κανονικό να στέλνει κόσμος με για να λέει δεν έχει να βάλει βενζίνη Είναι κανονικό πράγμα αυτό ακούστε, Δεν είμαστε εμείς Παυλόπουλαι. Παυλόπουλαι. Δεν είμαστε εμείς Ακούστε, ακούστε ε, Εμείς έχουμε μια, ένα επίπεδο διαβίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζούμε Βεβαίω με δυσκολίε στο τελευταίο διάστημα και λόγω πανδημίας και λόγω τώρα τη κρίση που υπάρχει, έτσι. Αλλά για κάντε σύγκριση με άλλε περιοχέ που είχαν κρίση, για κάντε σύγκριση με αυτά που έγιναν στο Ιράκ στη Συρία. Έχουμε <Τι το Είμα> <Τι το Είναι> απόθεμα μανάρι μου. <Τι> Μαλαχία. <μαλακιάς> <Τι> Μουτσικόρ, Για κάνετε σύγκριση με αυτά που έγιναν στο Ιράκ στη Συρία, Πάντοτε να μην σταματά. Βεβαίω, θα συγκριθούμε με το Ιράκ και με τη Συρία. Αυτά οι χώρε του ήρθαν πρώτε του κυρίου Κεφαλογιάννη. Ανήκουμε στην Ευρώπη, έχουμε δώσει τα πάντα μα τα πάντα. Μέχρι και καλά, Νίκοφ, 20.000, για να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ για να κάνουμε συγκρίσει με τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Αυστρία. Αυτές τις χώρες, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, δεν να βάλουμε και τον Νότο, όχι. Δεν του ήρθαν στο μυαλό όλα αυτά, είναι και ευρωβουλευτή. Του ήρθε στο μυαλό το Ιράκ, που δεν υπάρχει ουσιαστικά, έχει βουβαρδιστεί, από την ειρηνική επέμβαση των Αμερικανών Ατοϊκών τότε που έγινε, και η Συρία, από την ειρηνική επέμβαση βεβαίω των Ατοϊκών και των Ρώσων, που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια γιατί νομίζω αυτή η ειρηνική επέμβαση δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει τελειώσει ακόμη αυτές οι δύο χώρες του ήρθαν στο μυαλό για να κάνει τη σύγκριση και σε σχέση με αυτές τις δύο χώρες ε, λίγο καλύτερα είμαστε λες ότι είμαστε λίγο καλύτερα προς το παρόν καμία βόμβα δεν έχει έρθει οι υποδομές είναι στη θέση τους ε, ναι αυτά ισχύουν σε σχέση με το Ιράκ και τη Συρία λοιπόν Πολύ αισιόδοξο και πολύ ωραίο. Πάντα το μυαλό του κυρίου Μανώλη Κεφαλογιάννη μα ενθουσίαζε γι' αυτό το λόγο. Γιατί κατά καιρού έχει πει διάφορα τέτοια κουφά. Περιμένει να πει κάτι και δεν το λέει ποτέ το αυτονόητο ή αυτό που ελπίζει ότι θα πει. Βρίσκει κάτι άσχετο, όπω αυτό εδώ τώρα, για να, τα, για να εμφανίσει την Ελλάδα ω παράδεισο. Γιατί μπροστά στο Ιράκ και τη Συρία, μάλλον είμαστε παράδεισος, Ανησυχεί η σοφία βούλτεψη για τον επανεξοπλισμό τη Γερμανία. Είναι ανησυχητικό, βρήκε την ευκαιρία Γερμανία να εξοπλιστεί Δεν βρήκε καμία ευκαιρία Η Γερμανία ε, Μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση που διαπίστωσε Ότι έχει αυτή την αδυναμία ε, Προχωρά σε κάποιους εξοπλισμούς Τους οποίους δεν είχε κάνει ποτέ Σα ίσα που είναι χώρες όλες του ΝΑΤΟ Και ό, όσο εξοπλίζονται ε, Ουσιαστικά ε, Για μας που είμαστε σύμμαχοι του, Είναι καλό, <Τελας> πα, πα, πα, γιο καλό είναι Έχουμε απόθεμα μανάρι μου Μαλακίας Τι δηλαδή φοβόμαστε τώρα Δεν φοβόμαστε τίποτα κύριε Βούλτευσε Έχουν Γερμανία... ξεκινήσει δύο παγκόσμιοι πόλεμοι Και δεν θα, θα κάνει τρίτο Αυτό μου λέτε ότι φοβόμαστε να κάνει τρίτο Η Γερμανία όχι Η Γερμανία έχει τόσο πολύ Δώσει μάχη Κατά του ναζισμού Ε, η Γερμανία πολεμάει τόσο πολύ τον ναζισμό, ε, έχει θέσει τόσο σε απαγόρευση κάθε ναζιστική συμπεριφορά και είναι τόσο έντονο αυτό το συνέστημα που όχι εγώ δεν ανησυχώ. Την ανησυχεί μόνο η Βενεζουέλα και τα κολλόχαρθα. Τα όπλα, 100 δις, σε πρώτη φάση που θα δώσει η Γερμανία για να επανεξοπλιστεί, δεν την ανησυχούν καθόλου. Ακούσατε εδώ την τεκμηρίωσή της. τη. Κατά σύμπτωση, σαν σήμερα το 1935 ο Χίτλερ καταργεί μονομερό τη συνθήκη των Βερσαλιών, ήταν η συνθήκη που είχε ολοκληρώσει, κλείσει και σφραγίσει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ένα από του όρου ήταν να προσέχει λίγο η Γερμανία στου εξοπλισμούς και τι στρατό θα έχει έσαν σήμερα ο Χίθελερ τα κατήργησε όλα αυτά το 35 τέσσερα χρόνια μετά επιτέθηκε και ξεκίνησε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατά σύμπτωση έγινε αυτό σήμερα δεν έχει σχέση με τα όσα γίνονται τώρα στη Γερμανία άλλωστε δεν ανησυχεί σοφία βούλτευση άμα ήταν κακό αυτό που κάνει η Γερμανία η πρώτη που θα βγαινε και θα έλεγε κάτι δεν πάει καλά με τη Γερμανία Είναι η Σοφία Βούλτευση. Δεν βγήκε, άρα δεν ισχύει, προχωράμε κανονικά. Πάμε στα υπόλοιπα. Ποια είναι τα υπόλοιπα, Ότι από τη Γερμανία πάμε στην Αμερική, γιατί το State Department, το Υπουργείο Εξωτερικών, έβγαλε ανακοίνωση που μας επενεί. Είδα χθε την ανακοίνωση του State Department για τη στάση Ελλάδας Ελλάδα στον πόλεμο του Καναδά. την είδατε. Είναι ένα διθήραμο για την Ελλάδα. Διθήραμο. όπου πραγματικά έρχεται, ε, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εξάρουν τον τρόπο που η Ελλάδα στάθηκε συμμαχία για άλλη μια φορά και ξεχωρίζουν την Ελλάδα από όλα τα κράτη της Μπράβο. Μπράβο! Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό γιατί τέτοιες επιβραβεύσεις από αυτούς που επιβραβεύουν και για τους λόγους που επιβραβεύουν μάλλον δεν είναι και καλό με δεδομένο βεβαίω. ότι δεν μας περισσεύουν κιόλα όλα αυτά που στέλνουμε και η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και οι συμμετοχές σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις στον πλανήτη θα πάμε και στην Σαχάρα από κάτω, στις χώρες του Σαχέλ διότι είμαστε φίλοι με τη Γαλλία και επειδή η Γαλλία εκεί θέλει και μια στήριξη θα πάμε και στην Αφρική δηλαδή έχουμε πάει και στο Αφγανιστάν πολύ μεγάλες επιτυχίες και κάτι πλοία πλέουν εκεί στον κόλπο τον Περσικό πλέανε και τότε που καταστρέφαμε το Ιράκ για να έχει ο κιόλογιό να κάνει μια σύγκριση με μια χώρα σοβαρή. Οπότε όλα αυτά δεν τα λε. Και καλό, παρόλα αυτά, ένιωσε χαρά ο άδειο Γεωργιάδης από την επιβράβευση του State Department. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό και γιατί το είπε ο άδονη Γεωργιάδης τη. Αυτά πείτε τώρα, τι, τι σημαίνει για τον κόσμο που μας βλέπει. Θα πω τι σημαίνει το όνομα βλέπει. Ότι επειδή η αμερική μα βλέπει έτσι, τα τελευταία χρόνια έχουν 5 δισεκατομμύρια επανήσαμε μερική. Μπράβο! Yeah. Και αν βρει χιλιάδε άλλα δουλειά, από Άρα δεν είναι ότι δεν το ακόμα που λέει στο Στενύρμα, τον ενδιαφέρει. Απλά το ξέρει ένα να το ακούει. Άρα δεν ότι δεν το τον ενδιαφέρει. Απλώς το ξέρει να τον Να χαίρεστε λοιπόν όταν το πάρτεν βγάζει μα και τη Πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ οι επενδύσει το ξέραν από πριν και είχαν έρθει από πέρσι. 5 δισεκατομμύρια. Ξέραν οι επενδύσει και οι επενδυτέ ότι θα είναι η χώρα τόσο υπάκητη και επηθανία. Οπότε ήρθαν από πριν γιατί σου είναι πολύ καλή χώρα αυτή. Να πάμε να επενδύσουμε εκεί για το καλό. Το δικό σα ήρθαν οι επενδύσει. 5 δισεκατομμύρια δεν ήρθαν για το καλό το δικό του. για σα να έχετε μια δουλειά επειδή είστε τόσο πρόθυμοι να συνησφέρετε. Σε οτιδήποτε το ΝΑΤΟ θεωρεί ω καλή πράξη, γιατί μόνο τέτοιε κάνει όπω ξέρουμε όλοι. Να αφήνουμε λίγο αυτά στην άκρη, γιατί υπάρχει μια κοινοβουλευτική διαδικασία, είναι ο ναό τη Δημοκρατία, το Κοινοβούλιο, εκεί λαμβάνονται αποφάσει και τώρα που μιλάμε, και κάθε μέρα μπορεί να λέτε διάφορα και για του 300, αυτό το πολύ ωραίο επιχείρημα, όμω εκεί γίνεται δουλειά. Μπαίνουν τροπολογίε, βγαίνουν τροπολογίε, νομοθετήματα, κάθε κυβέρνηση. Νομοθετεί, πάει ο που είναι πολύ αγαπημένο. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, η Υπουργό, να καταθέσει μια τροπολογία. Στο Κοινοβούλιο γίνονται συνεδριάσεις και τη Ολομέλεια και των Επιτροπών σε διάφορε αίθουσε. Έχει και πολλέ. Και η πάνω αίθουσα, η Γερουσία, μια πιο μικρή βουλή, και κάτι οι αίθουσε των Επιτροπών. Και πάει ο Σκυλακάκη με τον αέρα του Υπουργού, καταθέτει την τροπολογία και αρχίζουν να τη συζητάνε. Όμω, ψιλιάζονται από κάτω τη αντιπολίτευσης και ο Καστανίδη από το Πασόκ. και ο αγούσα από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Καραθανασόπουλο από το Κουκουέ, ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό που έχει γίνει. Τώρα, σε σχέση με τη συγκεκριμένη τροπολογία, για να μην πάρω περισσότερο χρόνο, έχουμε κάποιε ειδικέ ρυθμίσει που διευκολύνουν να προχωρήσει το πρόγραμμα των δανείων το οποίο έχει εκτό από, από τα δάνεια που δίνονται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων στην EBRD και στι Ελληνικέ Τράπεζε. Κύριε Υπουργέ, ο κύριο. Καστανίδη θέλει κάτι να σα ρωτήσει. Δεν έχω δει το κείμενο τη τροπολογία σα γιατί δεν έχει διανεμηθεί ακόμη. Ναι, κύριε Ραγκούτσι, θέλετε να ρωτήσετε επί των όσων είπε ο Υπουργό. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαιτήσω από τον κύριο Σκελακάκη να μείνει στην αίθουσα του Κοινοβουλίου μέχρι την ώρα που θα διανεμηθεί η τροπολογία και θα μπορέσουν οι βουλευτέ να τη διαβάσουν. Ο κύριο Καραθανασόπουλο θέλει κάτι. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί. Να έρχεται τελευταία στιγμή, λίγο πριν συνεδρίαση, να έρχεται μια τροπολογία η οποία δεν έχει ακόμη κατατεθεί, να την παρουσιάζει ο Υπουργό. Ενώ υπάρχουν και άλλα νομοσχέδια τι επόμενε μέρε, τα οποία έρθουν στην Ολομέλεια. Τι είχε γίνει, Ο Σκυλακάκης πήγε σε άλλη αίθουσα, σε άλλο νομοσχέδιο, άλλη ημερομηνία. Εντελώ αλλού. Εγώ έδωσα το λόγο στον Υπουργό προκειμένου να τοποθετηθεί σε μια τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί. Με γενικό αριθμό. 12,35 και ειδικό 106. Κύριε Υπουργέ έχετε κάποια άλλη τροπολογία? Μισό λεπτό θα διευκρινίστε μην ανησυχείτε. Εγώ έχω την ε, τροπολογία υπαριθμών 78 3 του 22. Τέτοιο αυτή... νούμερο δεν υπάρχει κύριε Υπουργέ γιατί είμαστε στο 1235. Χίλια συγγνώμη παρεξήγησης είναι στο ερανιστικό νομοσχέδιο αυτή. Συνεπώ νόμισα ότι έχει ήδη, έχει ήδη ε, Σε είναι? στο ερανιστικό στο, στο εσωτερικό συνεπώς Ενάρει. δεν υπάρχει κάποιο θέμα ε. με την ευκαιρία τοποθετήθηκα πολιτικά θα, θα πάω στην επιτροπή για να τοποθετηθώ επ' αυτής για να μην έχετε κανένα άγχος δεν πειράζει όμως ήταν χρήσιμη η παρουσία σας εδώ γιατί δώσατε κάποιες απαντήσεις τα Γιατί νούμερο δεν υπάρχει κύριε Υπουργέ τα <Τι> θα, θα πάω στην επιτροπή. Έχουμε απόθεμα τελα μου τελα τελα ειδικά στη Βουλή είχαμε υψηλότατο απόθεμα Το ωραίο είναι ότι κατάλαβε κάποια στιγμή ότι δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Είναι άλλο νομοσχέδιο, άλλη αίθουσα, άλλη μερομηνία. Τα κατάλαβε αυτά ω και λέει: ε, δεν πειράζει. Με την ευκαιρία τοποθετήθηκα και πολιτικά. Έμπεικε λάθο. Τον άκουγαν οι άλλοι από κάτω, όλοι οι βουλευτέ, να λέει κάτι άσχετα σε άλλο νομοσχέδιο. Βέβαια, λογικό είναι ο υπουργό κυβέρνηση να λέει άσχετα. Στην αρχή δεν το κατάλαβαν και η αντιπολίτευση. Μετά. Συγκρίνανε εκεί κάτι φωτοτυπίε που είχαν μοιραστεί ή που δεν είχαν μοιραστεί, κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται και ξεσκώθηκαν όλοι με ήρεμο τρόπο γιατί σε αυτά δεν τα λε απότομα. Γιατί είναι ο Σκυλακάκη. Κατάλαβε ότι έχει κάνει γκάφα. Την γκάφα. Πήγε αλλού για αλλού κανονικά. Βεβαίω δεν ήταν μοναδικό φαινόμενο όλο αυτό. Γενικώ αυτή η κυβέρνηση των Αρίστων είναι λίγο αλλού για αλλού. Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα η κυβέρνηση των Αρίστων. Καλώ ήρθατε στον τσίρκο μα περάστε και καθίστε Δυο αγρίμοι θα σας θα τα πιεί, μονάχοι σας ψηφίστε. Θα είναι μια κυβέρνηση από αριστον. Αρίστον Μανάρη μου Καλώς ήρθατε στον τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες Δεν θα είναι με κυβέρνηση του, του, κλειδο, κράτορες, του πόνου, θεία, το στίγμα είναι ξεκάθαρο, Μανάρι μου. Καλώ σύγκατε στο τίτλο μα και Παρέδωσα τα πίνετε Πέτωσα τσίρκο. Τα Κατά ποιοι μονάχοι σας ψηφίστε. Όλοι μαζί. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας. Νέα Δημοκρατία. Φέγγαριού το γιώμα. Αυτού του κόμματο που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη θα πω δημοσίως είναι η ντροπή τη δεξιά. Αύριο θα γίνει το νερό. Και το χώμα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπορούσα να έχω οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική συγγένεια με αυτό το γελίο τσίρκο. Μπρο θα γίνει το νερό, μανάρι μου. Και κόκκινο το χώμα. Η δικιά μα κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση από τον Αρίστων. Αλλά εδώ είναι μετά Μαλακία, δεν είναι άνευ μαλακίες. Το ξέρουμε, το έχουμε δει. Κάτι καταλάβαμε και χθε από το σκυλακάκι και βλέποντα καθημερινά την εξέλιξη, το προτσέσμο όπω λέμε, καταλαβαίνουμε τι ακριβώ γίνεται. Στην πρωινή εκπομπή χθε τη ΕΡΤ, παρουσιάζει ο Παπαχλημίτσο και η Χριστίνα Βίδου, βγαίνει ο πρώην πρέσβη τη Ελλάδα στην Ουκρανία να μιλήσει βεβαίω για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη ρώσικη εισβόλη, αυτά που περίπου φανταζόμαστε όλοι. Και στο κλείσιμο εκεί ο Έλληνα πρέσβη που ήταν στην Ουκρανία. Για χρόνια και ο κύριο Χάρη Δημητρίου και ξέρει λίγο πώ σκέφτονται οι Ουκρανοί, είπε το εξή. Επομένω, είμαστε... ένα μεγάλο μέρο του ρωσικού πληθυσμού παρά το άνοιγμα ζει κάτω από άθλιε συνθήκε και νοσταλγεί τη Σοβιετική Ένωση. Ε, γιατί στη Σοβιετική Ένωση είχε δουλειά, είχε διαμέρισμα, είχε ασφαλιστική κάλυψη, είχε φω νερό τηλέφωνο δωρεάν, Έχει είχε σχολείο δωρεάν. δωρεάν. Μα τι είναι αυτά τα παροχημένα τώρα, είχε σχολείο δωρεάν, είχε φω νερό. Ζεστό νερό, γιατί ακόμη και τώρα στο Κίεβο ένα από τα στοιχήματα είναι να μην βουβαρδίσει το εργοστάσιο, τα εργοστάσια που είναι γύρω από την πόλη, τα περίφημα τηλεθέρμανση. Γιατί ζεστέναν το νερό και το στέλνανε στα σπίτια. Καλωριφέρ δηλαδή, όπω έχουμε εμεί, και για οικιακή χρήση, ζεστό νερό. Είχαν δουλειά όλοι, είχαν και κάποια διαμερίσματα, δεν ήταν παλάτια, όπω είναι εδώ τα δικά μα, τη δεκαετία του 60 και του 70. Αλλά τα θυμήθηκε αυτά ο πρέσβη, τα είπε εκεί. και προσπαθούσε να δώσει μια ερμηνεία. Το ίδιο ισχύει και για το ρωσικό λαό. Πάνω, για το ρωσικό, μιλάει εδώ πρέσβης αλλά και για τον ουκρανικό. Και αν δείτε και τι εικόνε από το Κίεβο και τι άλλε πόλει, βασικές, οι βασικέ υποδομές είναι όπω ήταν παλιά. Τα καινούργια κτίρια είναι ελάχιστα. Οι πολυκατοικίε που βομβαρδίζονται είναι ακόμη από αυτήν την περιουσία που ήταν όλων, αλλά με την κατάρρευση έγινε περιουσία οι βασικέ υποδομέ, τα εργοστάσια, τα μεταλλεύματα. Καμιά εκατοστή φίλων του Πούτιν. Οι περίφημοι ολιγάρχες βγαίνουν μια-μια ιστορίες Και προχωράμε, προχωράμε γιατί εκεί τα πράγματα πήγανε καλύτερα Όπως βλέπουμε και στην Ουκρανία και στην Ρωσία Εδώ όπως λέει ο οικονόμου δεν θα πάνε καλύτερα, χειρότερα θα γίνουν Για τα μέτρα στήριξη των πολιτών, παράλληλα προς την διεθνή δραστηριότητα του Πρωθυπουργού Γέρος Ιταλίας, εδώ δίπλα θα πάμε, όχι Γέρος Σκανδιναβίας, μέρες 14 Α, καλό Πρώτη στο μέλημα του ίδιου και της κυβέρνησή μας παραμένει υπεράσπιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων Χριστέ μου τι ακούω και δεν σοριάζομαι Απ' τις κρίσεις και φυσικά Η θωράκιση τη κοινωνία. που δέρνει. έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Θεός, το στόμα μου δεν Και το επόμενο διάστημα θα επιδειοθεί ακόμη περισσότερο. Παναμου, θα θα λόγια, παρπάτε, αφού η χώρα και η οικονομία μα περνά μέσα από τι συμπληγάδε που πας που διαμορφώνουν οι διεθνεί κρίση. Βοήθεια! Βοήθιμη. Πορευόμαστε με σχέδιο, πορευόμαστε με ρεαλισμό. Δεν αφήνετε τι μαλλακίε να δούμε τι θα κάνουμε. Στηρίξαμε οικονομικά <Ρι> και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε τόσο οριζόντια όσο και στοχευμένα. Στο γάμο του Καραγκιόζη, θα αξιοποιήσουμε κάθε θεσμικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μα, ξύστα με γκασμά. και κάθε μηχανισμό του κράτου. Γιατί η τσουγκρά να αφήνει κενά, για να αντιμετωπίσουμε την εσπροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Πια γέλασε, την άκουσα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθούμε στο πλευρό τη κοινωνία. Θα σα γδάρουμε. Μόνο σίγουρο. Θα επιδεινωθεί λίγο η κατάσταση. Δεν μίλησα για τη Ρωσία ή για την Ουκρανία. Εδώ για την Ελλάδα, που είμαστε και εμεί στη Δύση, καλύτερα από το Ιράκ και καλύτερα από τη Συρία. Δεν το συζητάμε, να τα λέμε όλα κάποια στιγμή. Και η Κόρνηθο. Η Κόρνηθο είναι καλύτερα από τα, τα περίχωρα τη Βαγδάτης ή τη Δαμασκού. Οι άνθρωποι εκεί είναι ευχαριστημένοι. Ε, ακούσαμε τον πρώτο που λέει: Έχουμε το απόθεμα, μανάρι μου. Θα ακούσουμε τώρα κι άλλον έναν. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Πέσανε μεγάλες συγκυρίες. Έχουμε κορονιό. Έχουμε τόσες σεισμούς και ταποτισμούς και πάλι προσκραφιόμαστε σε αυτό το παρανομαστή. Εγώ ευχαριστώ το Θεό. Δεν μπορεί κανείς να μας βοηθήσει τι να, τι να, και η κυβέρνηση τι να κάνει. Περισσότερα από αυτά, ξέρετε, τη λεφτά χαλάμε ημερησίω μονάχα για το στρατό, για τις ανασχετήσεις, για τ' το, για το άλλο. Να είμαστε ευχαριστημένοι και να μην ζητάμε πολλά από την κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω παράπονα που κανένα. Αχ, μωρέ, είσαι λίγο De ca Ewoden eho parapo na poukanena. Re malaka, sravos ise. Ya tira balaka, da se petika. Chitor, ia ta ascolta por, por incita ia sta vor, no Έχουμε απόθεμα, μανάρι μου. Μαλακίας. Ευχαριστημένος, λοιπόν, ο συγκεκριμένος συμπολίτη μας, γιατί με όλα αυτά που μας έχουν βρει, δεν θέλει τίποτα. Και δεν περιμένει τίποτα άλλο. Είναι πολύ ικανοποιημένος. Έχουμε απόθεμα, όπως καταλάβετε. Στην Κόρυνθο κάτι γίνεται, στην Καλαμάτα το περιμέναμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ταξιδεύει τώρα με τον καινούριο δρόμο. Και τη γέφυρα στην τζακώνα, που έλεγε ο Πολίδωρα, φτάνει πιο γρήγορα. Και σταματάει στην κόρνηθο, δεν έρχεται προ τα δω, γιατί εδώ είμαστε δυσαρεστημένοι όλοι. Όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό. Εδώ ηλιοφρένια, 2.11 10.80.880, το τηλέφωνο επικοινωνία, σα περιμένει μέσα. Από την καλαμάτα είναι κι αυτό, λίγο πιο έξω μάλλον. Radio το mail του σταθμού, αυτή την ώρα το παρακολουθούμε εμεί. Θανέσσα θα ρυθμίζει τον ήχο. ελιοφρένια.net.gr. Το σάιτο Μίλω μα. Ακούτε live εκεί και ούτε θέλετε ηχογραφημένου. Στο YouTube μα βρίσκεται επίση τώρα είμαστε ζωντανοί και μετά ε, μας βρίσκεται. Πρώτο μέρος του λαού. κολλάει στις πρώτες δευτερμίσει. Έλα, Έλα Έλα. τα <laughs> Να, να είσαι ρε φίλε στο πλοίο και να ακού ναύτη, καλή ώρα όπω το πες, και να σου λέει ότι γαμμάει ο Βλαδιμίρο και θα του σκίσει τον κόκκινο, ξέρω εγώ, τα Ουκράνια. Κοίταξε να δει, η ηλικιότητα yeah. μπορεί να ταξιδέψει, μπορεί να ρίξει στη η, θάλασσα. Δεν η ηλικιότητα, κάτσε να σου τελειώσει. Και η επικίνδυνοτητα επίση. Είναι σαπίλα, φίλε. Είναι σαπίλα. Mm. Γιατί, γιατί ο νου του ήταν ότι τώρα θα φτυμίλουν οι πουτάνε. το. Και, ότι καίγονται σπίτια, γκρεμίζονται σπίτια. Κά κι νομίζει θα γκρεμίσει. ότι δεν γαμούσε επειδή δεν είχε πόλεμο και τώρα που ναι, είχε ναι, ναι. πόλεμο νομίζω θα γαμίσει γαμούσε, γαμούσε λίγο ακριβά. είναι ναι. αυτό που λέμε ναύτος που γαμούσε Με Αυτό. Mm. Η σαπίλα της κοινωνία σε δύο κουβέντες, ρε. Δεν είναι μόνο αλαζόνε και φρασίε και άχρηστοι για μα και χρήσιμη για τα του και για την τσέπη αλλά είναι το κυριότερο απ' είναι ότι είναι, Εκείνη είναι η ουσία. <laughs> και θέλω να πω και στην τώρα, κορίτσι μου, σύν και πλήν, έχει και η Υπάρχουν και υπάρχουν και στο ρόλο της αυτή τη στιγμή. Και... Δεν Φανταστείτε λοιπόν να χειροκροτεί η Αθήνα τα Μπολσόη και τους Ρώσους καλλιτέχνε Τη στιγμή που σφυροκοπάει η Ρωσία την Ουκρανία Πόσο ματάκες είναι Δηλαδή αν θες να πολεμήσει τους πολέμους που κάνει η Αγγλία ή η Αμερική Τι μουσική θα βάλεις Δεν θα βάλεις δος που είναι Αμερικάνοι Δεν θα βάλει. Pink Floyd, We don't need no education. They have all these right me. Δηλαδή θα τολμούσαν ποτέ οι Ιρλανδοί, που βέβαια είναι το καράκι, είναι σοβαρό λαό, να μποϊκοτάρουν του Άγγλου καλλιτέχνε, του Μπίτλε και του Πινκ Λόιτ που έχουν γράψει τραγούδια υπέρ τη Ιρλανδία. Έχει ένα point. Έχει ένα point. Έχει Πόσο μάλλον και εσύ είναι δηλαδή, να μποϊκοτάρει την τέχνη, αυτό το είπαμε. Καταρχήν ούτε καν το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να, μπορεί να μποϊκοτάρει. Γιατί όταν η, η Σάτσερ έκανε πεντατικού πολέμου, οι οπαδεί τη Λίβερπουλ και του United ήταν κατά τη Σάτσερ. Το ξέρει αυτό και με την Αργεντινή και με την Ιρλανδία. οι Ιρλανδικέ και αργεντικέ και αργεν Η οπαδή τη Λίβερ που λέγανε σε Σεγγλανδού και σε Αργεντίνου, παιδιά μαζί γιορτάζουμε. Του πολέμου του έκανε η Θάτσερ, δεν του κάναμε εμεί. Δεν του έκανε ο αγγλικό και η αγγλική εργατική τάξη. Δηλαδή είναι τόσο μακριστό. Τώρα θα πάμε να εξηγήσουμε στη Μενδόνη, έτσι. Ναι, εντάξει. Τώρα θα πάμε στη Μενδόνη να πάμε να συνοηθούμε με τη Μενδόνη. Αυτό που λε, αλλά έχει δίκιο. Τώρα, εντάξει, βέβαια... Το πιθανότερο η Μενδόνη ήταν να τσιμεντώσει του Ρώσου καλλιτέχνε που θα αρχόντουσαν. Το ναι, έργο ναι. του στον πολιτισμό έχει να κάνει μόνο με σκυρόδεμα. Δεν μου λες κάτι, γιατί όλοι οι δρόμοι ενώ δεν χιόνισε τόσο πολύ είναι γεμάτοι αλάτι... Ε? ε, γιατί ήταν το μόνο φθηνό που είχαμε, γι' αυτό. Όχι, oh, δεν είναι το μόνο φθηνό. Ε, είναι, αυτά τα ηλίθια σπούδασαν όλα στο Χάρβαρτ. Φυγό, εγώ, εγώ που σπούδασα στην παρμαριότητα, στο Χαλάντρι, τεχνικό λύκειο. Κατάλαβε, τώρα που δεν χιόνι σε ρίξανε λάντι, είναι όλοι οι δρόμοι παστομένοι. Όχι, ε, όχι, ε, όχι, απλά σου λέει κυκλοφορούν που κυκλοφορούν τα ζώα. Πεθαίνουνε, πεθαίνουνε κάθε μέρα τόσοι από την ανεκκανότητά του να, να πάρουν πιστεί. μέτρα, τουλάχιστον να φύγουν αλαντισμένοι. Ούτε τον καιρό δεν μπορούν να προβλέψουν. Ούτε τον καιρό. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθω πέφτει βράδυ. Που δεν έριξε, χιόνει, έριξε Έλα Ρα τα τάτα ταν. Τελα παπαπά. Ιω μαντορκελούμε. Μέλα. τα τάτα μου. Τελα παπαπά. Ιω μαντορκελούμε. Μέλα. Έχουμε απόθεμα μανάρι μου Μαλακίας Όχι μόνο και κινησμού Αυτό νομίζω αφορά τους κυβερνητικούς Αυτό που περιγράφει ο Άδωνης αφορά το λαό διαχρονικά Αλλά θα μείνουμε λίγο τώρα στο απόθεμα κινησμού που έχει η κυβέρνηση εδώ Τα στελέχη της και ειδικά τον τελευταίο καιρό που ακούμε διάφορα κουλά Αλλά πώς να αντιδράσεις και με τι να πρωτοασχοληθεί. Θα μείνουμε στα θέματα ακρίβειας δεΐς, δεΐ, δεΐ, δεΐ καυσίμων γενική, δεΐ καυσίμων και γενικότερα από τα Θα ακούσουμε πρώτα τον ε, κύριο Πέτσα. Γιατί διαπαρτήρεται κόσμος που λέει ότι η επιδότηση στο ρεύμα δεν είναι αρκετή. Δεν, ε, δεν απομειώνει Την πίεση που δέχονται τα Νίκο Χιγιά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιο ανοίγει το λογαριασμό του μπορεί να δει ποια ήταν η παρέμβαση που κάνει η κυβέρνηση για τους προηγούμενους μήνες και του προηγούμενου μήνε και του επόμενου. Δεν είναι κάτι λοιπόν κρυφό. Μπορεί να το δει. Απόθεμα κινησμού. Τώρα προτάσει. Πάλι στο απόθεμα κινησμού είμαστε. Ο Υπουργό Υπεύθυνο για τη δεή, ο κ. Κρέκα. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια πρέπει να είναι η εξοικονόμηση. Δηλαδή δεν ξεχνάμε τον Ξερμοσύφονα, δεν αφήνουμε ακόμα και ένα φω ανοιχτό, όλα αυτά. Τελικά κοστίζουν στην τσέ. Δεν κοστίζουν. Αφού μόλι είπε ότι ο πατσα πριν ότι αν ανοίξει το λογαριασμό, βλέπει χαίρεσε. Πετάσε από τη χαρά σου γιατί υπάρχουν οι εκπτώσει. Παρ' όλα αυτά όμω, αν θέλετε ακόμη πιο κάτω, ε, το θερμοσύφωνα. Αυτό είναι το η λέξη και η κίνηση κλειδί τον τελευταίο μήνα δίμηνο, μάλλον και του μήνε που έρχονται, είναι ο θερμοσύμφωνα και οι λάμπε λίγο μην αφήνεται τι λάμπε. Τα λέει εδώ ο κύριο Σκρέκα. Θα γυρίσουμε πάλι στον κύριο Πέτσα γιατί μιλάει για το περίφημα καλά τη νοικοκυρά. Ε, και... θα πολίτες, καταλαβα, μάρκετ, θα και και καλά ε. Ε, ε, θα οι σούπερ, Και ένα καλό όλοι μας, ε, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Ε, χωρίς πρέπει πραγματικά αυτό να το έχουμε πάντα στο μυαλό Ναι, γιατί πάτε στο μάρκετ και κάνετε υπερβολέ. Το λέει εδώ πέτσα, άμα μειώσετε τι υπερβολέ, θα είστε ευτυχισμένοι. Θα βλέπετε και το λογαριασμό τη ΔΕΗ που έχουν κόψει. Θα κλείσετε το θερμοσύμφωνα, θα κλείσετε και τι λάμπε. Και θα είναι όλα τέλεια. Πα στο supermarket και παίρνει δύο μπουκάλια γάλα. Υπερβολικό. Το μικρό, ένα. Υπάρχει και σε μικρή συσκευασία. Παίρνει ψωμί του toast. Δεν χρειάζεται να έχει φέτε. κακός Γιατί να πάρει. Είναι υπερβολή όλο αυτό. Το λέει εδώ ο κύριο Πέτσα που ξέρει από όλα αυτά. Να πάρετε μέτρα σαν αυτά που σα προτείνουμε τώρα, που είναι λόγια κυβερνητικών στελεχών. Επίση, να μην πολυκινείτε την Καγιέν και την Τζάγκουαρ Το μέλλον που εισηγήσετε είναι για να την κερδίσει ο κάτοχος της Καγέν Καλά. περισσότερα από το φτωχό. Δεν Εμείς θα πάμε έχετε... και θα στηρίχουμε τον φτωχό που δεν βγάζει τον μήνα του. Λα... Αυτό θα κάνουμε Λαϊκής... σωτάζι. Γιατί έχετε την Καγέν και τα φέρτα, γύρω γύρω, δεν κάθεστε, δεν βάζετε κόλο κάτω που λέμε. Ε, όλα αυτά λοιπόν είναι προτάσεις των κυβερνητικών στελεχών, τελευτα... τον τελευταίο μήνα είναι αυτές οι δηλώσεις. Τι μας λένε και τι μας τρίβουν στα μούτρα, στη Μούρη και έρχεται και ο κ Οι αποταμιεύσει που έχουν συσσωρευτεί είναι αποταμιεύσει που μπορεί ε, να ε, βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από τη μία δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν έχουμε. Θα προσέχετε το θερμοσύμφωνα. Είναι πέντε βασικέ ιδέε. Άμα τι ακολουθήσετε θα είστε ακόμη πιο ευτυχισμένοι και από του κατοίκου τη Βαγδάτη και του Ιράκ. Γιατί με αυτού γίνεται η σύγκριση. Ε, θα κλείνετε θερμοσύμφωνα. Θα κλείνετε λάμπε. Στο καλάθι, όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, δεν θα κάνετε υπερβολέ, τι γνωστέ υπερβολέ που θέλετε και τι κάνετε, γιατί παρασύρεστε και από τον καταναλωτισμό και την διαφήμιση και το μάρκετινγκ των προϊόντων. Δεν θα κυκλοφορείτε την Καγιέν και την Τζάγκουαρ. Θα ανοίγετε το λογαριασμό τη ΔΕΗ, θα είστε ευτυχισμένοι. Και ε, αν όλα αυτά δεν σα φτάνουν, θα ξέρετε ότι οι αποταμιεύσει που υπάρχουν στην άκρη είναι γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Γι αυτή την περίοδο θα φαγωθούν όλε. Το έχουν στο νου τους, το του, το ο λαγό τουρνάρα, οπότε. Θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα. Αυτά μα τρίβουν στη μούρη. Πολύ ωραία είναι. Βάζουμε μια τελεία. Βγαίνει συνάδελφο το πρωί να περιγράψει, μάλλον μια, ένα βίντεο που έχει έρθει από την Ουκρανία από τον πόλεμο και Τη ρωσική εισβολή και είναι ένα συνταξιούχο. Φαίνεται ένα ηλικιωμένο. Βγαίνει από τα μάξι του και κάποιο άρμα μάχη βάλει κατά αυτού. Τον σκοτώνουν από ό,τι φαίνεται. Όπω λένε τα διεθνή πρακτορία, είναι ρώσικο το άρμα μάχη. και ο ηλικιωμένο είναι ο Ουκρανός. κατά πάσα πιθανότητα είναι έτσι με αυτά που έχουμε δει δεν το υιοθετούμε δεν έχει σημασία ποιος είναι τι στον πόλεμο γίνεται και ένα άρμα μάχης βάλει κατά ενός ανθρώπου ηλικιωμένου, προφανώς είναι μάλλον Ρώσικο, ξαναλέω αλλά εδώ δεν έχει σημασία θα σταθούμε στην υπερβολή τη δημοσιογραφική, βγαίνει λοιπόν η συνάδελφος να το περιγράψει Πάμε να μεταφερθούμε στο Κίεβο. Πιθανό έτσι. Αυτό, ε, αυτές, αυτό λένε οι πληροφορίε, mm -hmm. ότι πρόκειται για το Κίεβο. Και το Τσεντεφ, το, το, το γερμανικό, δίνει στη δημοσιότητα αυτό το υλικό. Και όπω βλέπετε, είναι ένα πολίτη, ο οποίο ενώ περπατά στον δρόμο, βγαίνει από το αυτοκίνητό του, ενώ σηκώνει τα χέρια ψηλά και κατά κάποιο τρόπο παραδίδεται, τον χτυπούν, πυροβολείται. Λέγεται πω οι Ρώσοι στρατιώτε τον πυροβόλησαν. Βέβαια, και αυτό το αναμεταδίδουμε mm -hmm. με επιφύλαξη, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό λένε πληροφορίε του Τσεντεφ. Βεβαιωθεί ουσιαστικά μιλάμε για δολοφονία, για γενοκτονία για γενοκτονία ο άνθρωπος προφανώς είναι τραγικό η εικόνα είναι τραγική ένα αρμαμάχης, κάποιοι από εκεί να βάλουν κατά ενός ανθρώπου που έχει μόνο του, άοπλου που έχει σηκώσει τα χέρια γενοκτονία δεν λέγεται αυτό, το καταλαβαίνει ο καθένας η ένταση της δουλειά, η υπερβολή, γιατί όταν είσαι και σε ένα υπερβολή. όπω είναι τα δημοσιογραφικά γραφεία, συνεπέρνεσαι. Παίρνουν λίγο τα μυαλά αέρα και υπάρχει και ένα συναγωνισμό άτυπο και εσωτερικό μέσα σου να πει μεγαλύτερη χοντράδα από αυτή που είπε ο συνάδελφο πριν για να πα παραπέρα, να παραμείνει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι δύσκολο να μείνει ανεπηρέαστο από το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλει ρίζες και υποδομή για να παραμείνει ανεπηρέαστο και να μιλά για ενοκτονία την Εν ψυχρό, φρικτή, δολοφονία, ξαναλέω, του ενό. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Σχαλβαδάκι, μανάρι μου, έφταγε. Σύμπησα λίγο. Μπράβο, μανάρι μου. Μακεδονικό, για κριτικό σα το μάτι. Μ... Μακεδονικό τώρα, δεν ρώτησα πια Μακεδονία. Μακεδονικό, ναι, μακεδονικό. Νοτία Μακεδονία ή αβόρεια. Δεν πιστεύω ρώτησα, δεν ρώτησα. Δεν είχε κακάο. Εγώ αυτό έχω να καταθέσω. Ε, εγώ έχω να δηλώσω ότι είμαι πολύ στεναχωρημένο που χάσαμε την πούμε που μα ενημερώνει. Και ήθελα να Γιατί τη χάσαμε. Να... Ε, χάσαμε. Δεν έχω ενημερωθεί πόσοι πεθάνανε σήμερα. Mm. Τώρα έχουμε πόλεμο. Ε, να πάμε και λίγο στα σοβαρά Το κυριακλάκι με τα κολο Καλάβνικοφ που στείλε να πούμε στην Ουκρανία Πήρε ένα δωράκι από τη Φοντερ Λάιν, 3,6 Τώρα όσο αναφορά για το Ναδονή τι να πούμε Τα πει, δεν θέλω να σε κουράζω Καλή συνέχεια, να είστε καλά Και τα λέμε Πώ, πώ, πώς? Αυτός ο ξένος, ιστορικός, ο ιστοριοδίφη, τον ξεχνάω. Πεχτρατσένκο. Κάπως έτσι, παίχτη στα ουκρανικά. Παίχτη, παχταρά μου. Απέχτη, Στα στα Ουκρανικά. παχταρά ναι, ναι, μου. αρέσει ναι. Που το κάνουμε επίκαιρο. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, το δέκει, θέλω να λίγο στην επικαιρότητα. Τι υπερόπλοιο έχουμε έρθει, και τον εντάξει τώρα <laughs> μιλάμε, είναι ατομική βόμβα ο ίδιος. Άμα και ταυτόχρονα, <laughs> τον έχω. Αυτό και τον Μπέβατρον Τον Μπέβατρον του Γκλόλια το ξέρεις αυτό ελα ομάδα Ε που λένε ότι έχουμε το υπερόπιο Τον Μπέβατρον Α ναι το Δεν τα παρακολουθώ τόσο Αυτό τικά, είναι το Μπέβατρον Λοιπόν ε, σε τελευταία νέα κατά τρεταριά άνθρωποι πεθάναν στην πλατεία του Τον Ετσκ. Έλα καημένε πως κάνεις έτσι, έτσι. Με μωματικής Και σε πιο τελευταία νέα, όλο αυτό που κάνουν με τι απογορεύσει και του κακού Ρώσου, να μην ακούμε την προπαγάνδα του κτλ. Καταλαβαίναμε ότι δεν θα, έρθει, δεν θα μείνει μόνο στου Ρώσου, έτσι. Έχει το τελευταίο τρίμερο που δεκάδες το ετογραφεί του Twitter στην Ευρώπη και στην Αμερική δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι σαν και εσένα, να στο πω έτσι. Είναι σαν τον Πογιόπουλο. Είναι σε δύο ανεξάρτητα μέσα. Δεν έχουν καμία σχέση με του Ρώσου και δεν μιλάνε καν για τον πόλεμο τη Ρωσία. Είμαστε εμεί και ο Πογιόπουλο ανεξάρτητα μέσα. Ανε, ανεξάρτητοι συνδυσιακά να είστε, ναι. Ναι, όχι ανεξάρτητα μέσα. Αυτό πιστεύω. Όχι ανεξάρτητα μέσα. Είστε ανεξάρτητοι εσεί. Α, άλλο τι κάνουμε εμεί. Ναι, όχι, όχι, δεν ξέρουμε τα μέσα, εντάξει. Mm. Όχι, εσείς ήταν εξάρτητοι. Ε, λοιπόν, εσείς και από την Αμερική τώρα δεν θα έχει Twitter. Δεν θα είχα Twitter. Δεν θα έχει Twitter, του έχουν κόψει από όλου. Κοίταξε Πρι... να δεις τώρα, να δούμε και το θετικό του πράγματο. Είναι απόλυτα αρνητικό να μην έχει Twitter. Έτσι όπω έχει πει το πράγμα. Δηλαδή γλιτώνεις και κάτι, γλιτώνεις μια μαλα... Μες μέρα. Δηλαδή πάει η μαλλιά σύννεφα. Απλά παρα... να μπορεί να το έχει αμαθεσ. Σωστό, μα... το μα... πιο φρόντιμο είναι μόνο σου να ελαπώνει το Twitter καθημερινά όσο γίνεται. Εγώ λέω το Twitter να το έχουμε μόνο για να κάνουμε repeat μιτσιοτάκι, τίτρα, λαμβρέμει την μπέρια και κάθε παρδαλο δεξιότομάρι. Θα συμφωνήσω αυτό. Θα συμφωνήσω ε, και όχι τίποτα άλλο, να πληρωθούν εκεί οι άνθρωποι. Να πληρωθούν εκεί δεν έχουν πάλι πολλά, έχει δίκιο. Δηλαδή να πάρουν εκεί κανένα, φράγκο. δηλαδή με τα 3 Twitter, αυτοί παίρνω, να αυξάνουν, Σε λίγο θα χρειαστικά. Πληρώνει και μερούβλιο μου φαίνεται, Δεν βιώνει τα λεφτά που δίνει, αλλά μπορεί, μπορεί να έχει αυτή η ηρωνία. Αυτή θα έλεγε τώρα ότι είναι στον πάτο, ξύρουν τον πάτο, ή είναι κάτω από τον πάτο και το ξύρουνε. Είναι κάτω από τον πάτο, αλλά του λυπάμαι Α. και του λέει. Αυτή που ανέφερε. Όταν βλέπει αυτά τα σκουπίδια, και αυτή που είπεσαι πάνω, και τα σκουπίδια που του γλύφουν από κάτω. Να τραντάζονται και να τα σκίζουν, τα διαρριγνούν η μάτιά του για το κακό που βρήκε του σου κάνει. Ποια ημάτια τα τσόλια, η ημάτια που του νοιάζει, ποιο <laughs> κακό του νοιάζει κάποιον. Άκουρε φίλα, αν έχω το Θεό τη αξιοπρέπεια μηδέν. Λένε για την αστυνομική βία στη Μόσχα. Άμα είχαν αξιοπρέπεια, δεν θα ήταν αυτή που ήταν. <laughs> να βλέπει τώρα το κάθε δεξιό παγκολοκάτσικο να σου λέει για την αστυνομική βία στη Μόσχα. Αυτό. Το μόνο που μπορεί να εκτιμήσει το Twitter είναι αυτή η κομοδία. Αυτή <laughs> η κομοδία ναι. ναι. Ε, ε, ε, είναι καλό ότι μένουνε, καταλαβαίνε. Οπότε πα, λίγο πιο πίσω κάνα χρόνο, έξι μήνε, έξι μέρε. Αν λογοσμό ξεδιάτροπο ο καθένα και θα έχει πει το αντίθετο. <χει> Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από τον Γιάννη και λέει: Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε σωστά. Κόβεται ο ήχο και επίση, ενώ μιλά, κόβεσαι και αρχίζουν διαφημίσει. Έχει κάποιε μέρε τώρα που συμβαίνει αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να το δει. Είμαστε στοιχείο. Δεν ξέρω, δεν λες από πού μα ακούς. Ε, είναι ιντερνετικό όλο αυτό, ε, είναι αναμεταδότη, δεν περιγράφει. Πάντω, ελληνοφreniane.gr, εκεί μα ακού τώρα στο YouTube. Από τα παροπολιτικά, το site, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μα ακούσει, άμα δεν. Πιάνει εκεί ο ντόπιο σταθμός, ωραία περνάτε στοιχείο, κάτι προβληματάκια τα έχετε από ό,τι καταλαβαίνω, όμως δεν είστε και αργολίδα, δεν είστε πίδαυρος, λιγουριό, γιατί εκεί έχουν άλλα θέματα. Ήταν ημέρα το Πέμπτη, 8:20 το βράδυ. Ήμουνα στην Επίδαβρο και μετακινήθηκα στο διπλανό χωρίο που λέγεται Νιγουριό. Ναι, Νίγουριό, και ξέρω εγώ, λοιπόν και ο Λεωνίδα στα βέρνα. Ναι, και <ΣΣΣΣΣ> στα μισά τη διαδρομή είδα ένα φωτεινό αντικείμενο. <ΣΣΣ> Μέρο τη και ο γιο μου τι είναι αυτό το παιδί, και του είπα, Κούφω είτε. Του λέει, Τι είναι αυτό το παιδί. Του λέω, Εξογεί και φοβήθηκε. Και του λέω, Έλα, μην φοβάσετε το διπλανό αεροπλάνο. έκοψα ταχύτητα με το αυτοκίνητο ναι. και μέσα σε 1,5-2 λεπτά περίπου πέρασε από πάνω μου μεγάλο Με πράσινα, κόκκινα φώτα να αναποσβήνει. Όταν λέτε και από πάνω τα... σα, δηλαδή πόσο πάνω από εσά πέρασε, πόσο χαμηλά πέταξε αυτό. Διάσταρα Έχω διάσταρα. ένα σμαρτάκι και έχει πανοραμική τσάμια από πάνω και το έβλεπα ακριβώ από Λε. πάνω. Ε, εκείνη τη στιγμή θα ήταν περίπου 100-200 μέτρα ύψο. Και ε, ε, έκανε θόρυβο, δηλαδή είχε μηχανέ. Δεν είχε, κα, είχε κανένα αναπολύτω θόρυβο. Και είστε σίγουρος ε, ότι δεν είναι κάτι από τα κάποιο βιντεά, της... Βγάλατε κάποιο βγάλατε κάποια φωτογραφία. Τραβήξατε κάτι να το δούμε. και φωτογραφία δεν έβγαλα εκείνη τη στιγμή γιατί πήγαινα για το χωριό Λιγουριό και όπως όλοι ξέρουμε όταν πηγαίνει για το χωριό Λιγουριό δεν φωτογραφίζει τίποτα εδώ αναδεικνύεται η αξία της πανοραμικής οροφής διότι όπως πήγαινε με το σμαρτάκι όπως λέει το είδα από πάνω αθόρυβο με φώτα επίσης Ρωτάει το παιδί δίπλα τι είναι αυτό το μπαμπά. Ένα ούφο είναι. Το πρώτο που σου έρχεται, ταράζεται το παιδί, η αεροπλάνο μετά το γύρισε. Είναι ωραία όλα αυτά. Βγήκε στην εκπομπή του Λιάγκα και τη Κορδά να πει ότι είδε ούφο στο Λιγουριό. Στην Επίδαυρο έχουμε ούφο. Τώρα, γιατί διάλεξαν τα ούφα από έναν άλλο πλανήτη γαλαξία. Να πάνε στο Λιγουριό που είναι η ο παραδίπλα παραδίπλαξε. Καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο πήγε. Έχει και συνέχεια. Εκείνη τη στιγμή, εγώ πήρα τηλέφωνο τον Αντζόμ και ένα φίλο μαζί. Οι οποίοι ήρθαν μέσα σε 5-10 λεπτά. Αυτοί είδαν μόνο ένα φωτεινό αντικείμενο. Δεν είδαν... Εγώ το είδα τη στιγμή που έπεφτε από τον ουρανό και κατευθυνόταν προ την γη κάτω σε ένα χωριό δίπλα. πήρατε πήρα και την αστυνομία, κύριε Χρήστο. Ναι, την πήρε ο Αντζόμ την αστυνομία. Και ήρθε περιπολικό για να το ελέγξει. Ήρθε και περιπολικό. Μίλησα και εγώ με το τηλέφωνο με τον διπλήτη τη αστυνομία. Μετακινηθήκαμε, πήγαμε στο σημείο. να ζηγώσουμε λίγο πιο κοντά εκεί που είχε κάτσει αυτό το αντικείμενο αλλά όσο ζηγώλαμε κοντά του δηλαδή γύρω στα 200-300 μέτρα αυτό μετακινούταν <Ρι> Είδε τον ενωμοτάρχη γι' αυτό <Ρι> αποτραβήχθηκε Εδώ συγκεκριμένος κύριος αφού είδε το ούφο και ήταν πάνω από την πανοραμική την ε, ηλιοροφή Παίρνει τηλέφωνο φίλου και θα του είπε: Ελάτε, έχω δει ένα ούφο». Καλά, και εγώ θα πήγαινα, δεν το συζητάω. Άμα κάποιο φίλο δικό μα λέει: Έχω δει ουfo, πα. Δεν πα για το ουfo. Πας για τον ουfo, τον ξάδερφο ή τον γείτονα ή τον φίλο. Και μετά πήραν και την αστυνομία. Κατέγραψαν δηλαδή στο αστυνομικό τμήμα το οικείο ότι πάμε για ουfo. Και πήγε εδώ ο αστυνομικό εκεί, με μτοσυκλέτε, δεν ξέρω εγώ περιπολικό, γιατί υπό τον Θοδωρικάκο η αστυνομία είναι παρούσα. Πηγαίνει εκεί που πρέπει. Και έτσι λοιπόν κατέγραψε και το περιστατικό, αλλά το βλέπαν όλοι. Αλλά μόλι το κυνηγούσαν, έφευγε. Αυτό και έφυγε, χάθηκε. Ελπίζουμε να ξαναπάει στο λιγουριό, να δει καμιά παράσταση, στην επίδαυρο, κάτι. Αυτά τα ωραία ευτυχισμένοι από την Κόρνηθο και κάτω είναι οι πιο ευτυχισμένοι Έλληνε. Εκεί καταλήγω με αυτά που έρχονται ω ήχοι, σε εμά και στα αυτιά μα. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο, αποχαιρετούμε και του χιώτε και του πελοπονίσου και του υπόλοιπου, κυρίω εδώ του Αθηναίου. Θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα. Ακολουθεί το τρίτο μέρο του λαού μα στο μαγκαζίνο. Γεια σα. Αποστολάκο! Αποστολάκο! Αποστολάκο! Δεν πήρε, με έγραψε. Δεν έχει πάρει, δεν ξέρω, κάνει μούτρα, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ τον αγαπάω και αν το σατηρίζω, το σατηρίζω με καλή διάθεση και γιατί έχει προσωπικότητα. Αν τον σατηρίζει κιόλα. Α, είμαι κουράδα που θα σα κιόλας. κιόλα. Έλα, να σου πω κάτι. Τελικά, συμφωνεί με αυτό που σου είπα ότι αν ο Άδωνη ήταν κάτι άλλο εκτό από αριστερό αρχίδι, θα ήταν κοντραρόλο. Ναι. Αν μπράβο, κι εγώ έτσι το σκέφτηκα. Λοιπόν. χαιρετίσματα στον Ταρίφα τον φίλο μου και στο φίλο μου τον Αποστολάκο. Άμαααααα… <σμόλου> <σμόλου> αποστολάκο. Αναχία μου, <σμόλου> ελα είμαι ο άγγελο. Για σου, και, και η αλήθεια είναι ότι παίρνω τηλέφωνο και διστάζω κάθε φορά να σου μιλήσω γιατί αυτό το ναι που λε είναι τόσο αυταρχικό και τόσο ηρεθιστικό. Μη διστάζει, μη διστάζει. Που, τα πόδια μου υγρένονται. Παπαπαπαπα, πα, πα, μανάρι, μανάρι. Α, α, φυλάκια, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω αποστομοθεί, δεν μπορώ να αποκουβέντα. Αποστομοθήκε. Ναι, γιατί τρώω κάτι ενώ κουρασάν. Αλλά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εξηγείται στον κόσμο ότι οι τράπεζε, οι ελληνικέ από το 2000, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι ελληνικέ. Πρώτον. Δεύτερον, ο Στουρνάρα είναι υπάλληλο των ξένων τραπεζών. Κατάλαβε. Ευρωπαϊκή Κεντρική ευρωπαϊκής δεν είναι. Δεν τον έχει διορίσει. Δεν είναι εδώ, δεν κάνει κουμάντα. Δηλαδή, ο Τσίπρα που ήθελε να τον διώξει δεν μπορούσε να τον διώξει. Δεύτερον. Και είναι διορισμένο ε... από τι ελληνικέ κυβερνήσει επίση, συγκεκριμένοι. Και... Ναι, από το... Σαμαρά τον διώρησε. Ο... Το... Ω επιβράβευση που ήταν πολύ καλό Υπουργό Οικονομικών. Συγγνώμη, ε. Ναι. Ο Τσίπρα όμω που δεν τον εγουστάριζε και καλώ δεν τον εγουστάριζε, δεν μπορούσε να τον διώξει. Δεύτερον, εγώ από όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία με το Σαμαρά και με τώρα με το Μητσοτάκι, αύξησα τα χρέη μου. Μπράβο. Η μοναδική περίοδο που μείωσα ήταν με τον Τσίπρα. Αυτό να πει στον κύριο Στουρνάρα. Οι αποταμιεύσει που έχουν συσσωρευτεί είναι αποταμιεύσει που μπορεί να βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από τη μια δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και κύριο Στουρνάρα που είναι στην, στην τράπεζα ότι. Εγώ θέλω να αλλάξω. Όχι μόνο εγώ. Χιλιάδε άνθρωποι. Θέλουν να αλλάξει το ταξί του ή να φτιάξει το μαγαζί του. Και οι τράπεζε δεν του δίνουν φράγκο. Μόνο στι μεγάλε εταιρείες... Γιατί βρε μαλάκα να στώσουμε φράγκο στο χρωστάγαμε. Α το βγάλω. Εγώ φυλαράκο. Το αφημί μου μπροστά έχει 029. Κάνω φορολογική δήλωση από το 1982. Όρσε μαλάκα. Το κατάλαβε. Του έχω χρυσοπληρώσει. Όχι μόνο εγώ. Όλο ο ελληνικό λαό. Και κάτι ακόμα. Όλα τα προϊόντα μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν 1 ευρώ και τα επιπληρώνουν 10. Όχι απλά τους έχουμε πληθοπληρώνσει Λοιπόν, και λε, μιλάνε τώρα για τον κομμουνισμό και για τα ρούβλια Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάρουμε βενζίνη, ρεύμα, αυτοκίνητα Να πάμε στο σηκορμάρχι να αγοράσουμε αυτό που γουσάρουμε Δεν μπορείς να πάρει παιδί μου ένα πόνι να πα πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο Μικρό <Τι> μου μικρό μου πάρω ένα πόνι, ένα λογάκι, κάτι Μικρό μου πόνι <Τι> Ο κόσμο τελειώνει. Δεν είπαν ότι είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δεν είπαν τώρα. Ε, ναι, ναι. Ε, ε, στην τέταρτη θα, θα κυκλοφορούμε άμαξες όμως όμω. Μια Ελλάδα που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Κάτσε να δει την που πουρτα π... κανονική αυτή τη στιγμή. Π... Πούρτα θα φάνε αυτή με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σε ένα-δύο χρόνια. Πάτο αυτό σε πέρα. Ενώ οι άλλοι με τη βενζίνη δεν τον πίνουμε. Βρεντάξει θα το, τον έχουμε πιει. Αλλά τώρα τι πουρτα θα φάνε αυτή με το ηλεκτρικά που θα φτάσει στο ρεύμα. Ανακοίνωση Τετάρτη 5η ώρα όλοι στο δημοτικό στάδιο Νέα Ιωνία για τον αγώνα μεταξύ Παλεμάχων ΑΕΚ και Παλεμάχων Νέα Ιωνία για τον μπλόκο τη Καλογρέζα. Τιμούμε του ήρωες του μπλόκου που εκτελέστηκαν από του Ναζί και του Γερμανοφολιάδε συνεργάτε του. Όλοι οι ΑΕΠ όλοι οι Ενιώτε, όλοι οι αντιφασίστε θα είμαστε εκεί. ΑΕΠ η προσφυγιά γαλίστε του φασίστε σε κάθε γειτονιά.